Θα ακούσουμε σήμερα, χωρίς περαιτέρω σχόλια, ένα εκτενές αυτή τη φορά απόσπασμα και πάλι από το δοκίμιο του George Orwell, Κάρολος Dickens σε μετάφραση του Γεράσιμου Λυκαιρδόπουλου. Για όποιον θέλει να το αναζητήσει, το δοκίμιο αυτό έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Υψηλών Βιβλία. Εάν ο Ντίκεν είχε υπάρξει απλό και μόνον κομικός συγγραφέας, δεν θα θυμόταν κανένα σήμερα το όνομά του. Ή, στην καλύτερη περίπτωση, θα είχαν επιζήσει κάποια βιβλία του σαν ένα ξεφτίδιο μίχλης από τη βικτοριανή ατμόσφαιρα, σαν μια ευχάριστη, αδιόρατη μυρωδιά στριδιών και μαύρης μπύρας. Ποιος δεν αισθάνεται καμιά φορά πω ήταν κρίμα υποτίθεται που ο Ντίκιαν εγκατέλειψε κάποτε τη φλέβα του Πικουίκ για να γράψει βιβλία όπως η μικρή Ντόριτ και τα δύσκολα χρόνια. Αυτό που ζητάνε οι άνθρωποι από έναν μυθιστοριογράφο είναι να γράφει και να ξαναγράφει το ίδιο πάντα βιβλίο. Ξεχνώντα πως κάποιο που θα καθόταν να γράψει το ίδιο βιβλίο δύο φορές... δεν θα μπορούσε να το γράψει ούτε καν μία. Κάθε συγγραφέα που δεν είναι τελείω άπνος... κινείται πάνω σε μια καμπύλη όπου η κατοφέρεια συνεπάγεται την ανοφέρεια. Ο Τζόης ξεκίνησε με την ψυχρή δεινότητα των δουβλινέζων και τερμάτισε με την ονειρική γλώσσα του Φίνεγκαν Σουέικ. Ωστόσο, ο Οδυσσέας και το πορτρέτο του καλλιτέχνη αποτελούν μέρος της τροχιάς που διέννησε. Αυτό που ώθησε τον Τίκενς σε μια μορφή τέχνη για την οποία δεν ήταν πραγματικά φτιαγμένος και ταυτόχρονα μας κάνει να τον θυμόμαστε, ήταν απλώς το γεγονός πως ήταν ένας ηθικολόγος. Ήταν η συνείδηση πως έχει κάτι να πει. Είναι πάντα έτοιμος να κάνει κήρυγμα. Και αυτό είναι το τελικό μυστικό της δημιουργικότητάς του. Διότι μπορείς να δημιουργήσεις μόνο εάν μπορείς να νοιάζεσαι για κάτι. Τύπησαν τον Σκουίρς και τον Μικόμπερ. Δεν θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από ένα ρουτινιέρη συγγραφέα που θα ψάχνε απλώς να βρει κάτι διασκεδαστικό. Ένα αστείο που αξίζει πραγματικά, έχει πάντοτε πίσω του μια ιδέα και συνήθως μια ιδέα ανατρεπτική. Ο Ντίκεν έχει την ικανότητα να συνεχίζει να είναι διασκεδαστικός επειδή είναι εξεγερμένος εναντίον της εξουσίας. Και η εξουσία βρίσκεται πάντα εδώ για να γελάμε μαζί της. Οι αφορμές δεν έχουν τελειωμό. Ο ριζοσπαστισμό του είναι ασαφέστατος και ωστόσο ξέρουμε πως υπάρχει. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν ηθικό λόγο και σε έναν πολιτικό. Δεν έχει επικοδομητικέ προτάσεις, ούτε και μια ξεκάθαρη αντίληψη για τη φύση της κοινωνίας στην οποία επιτίθεται, παρά μόνο μια συγκινησιακή αίσθηση πως κάτι δεν πάει καλά. Αυτό που μπορεί όλο και όλο να πει είναι ασφερόμαστε όπως πρέπει. Κάτι όμως που δεν είναι, όπως έλεγα και νωρίτερα, κατανάγκιν τόσο ρηχό όσο ακούγεται. Οι περισσότεροι επαναστάτες είναι εν δυνάμει συντηρητικοί. Επειδή φαντάζονται πως τα πάντα μπορούν να επανορθωθούν, αν αλλάξουμε τη μορφή της κοινωνίας. Άπαξ και αυτό επιτευχθεί, όπως τυχαίνει να συμβαίνει κάπου-κάπου, δεν βλέπουν καμιά ανάγκη για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή ο Ντίκεν δεν έχει αυτήν την πνευματική χοντροκοπιά. Η ασάφεια της δυσφορίας του είναι το διακριτικό γνώρισμα της μονιμότητάς της. Αυτό κατά το οποίο εναντιώνεται δεν είναι τούτος ή εκείνος ο θεσμός, αλλά, όπως το διατύπωσε ο Τσέσαιρτον, μια έκφραση πάνω στο ανθρώπινο πρόσωπο. Χοντρικά μιλώντα, η εκεινο ο θεσμο αλλα οπως το του είναι η χριστιανική ηθική, αλλά παρά την αγγλικανική του ανατροφή, ήταν κατά βάση ένας χριστιανός της βίβλου, όπως φρόντισε να δηλώσει ξεκάθαρα, γράφοντας τη Διαθήκη του. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα ήταν εντελώς σωστό να χαρακτηριστεί ως θρησκευόμένο. Πίστευε αναμφίβολα, αλλά η θρησκεία με τη λατρευτική έννοια δεν φαίνεται να περνούσε και πολύ από τη σκέψη του. Εκεί που είναι χριστιανός, είναι στην ημιενστικτόδη τοποθέτησή του, στο πλευρό των καταπιεσμένων, εναντίον των καταπιεστών. Πραγματικά, τάσετε στο πλευρό των αδύνατων παντού και πάντα. Αν ακολουθήσει κανείς αυτή τη στάση ως τη λογική της συνέπεια, σημαίνει ότι πρέπει να αλλάζει θέση όταν ο καταπιεσμένος γίνεται καταπιεστής. Και πράγματι, ο Ντίκενς τίνει να το κάνει. Μισεί λόγου χάρη την καθολική εκκλησία. Αλλά όταν οι καθολικοί γίνονται αντικείμενο καταδίωξη, βρίσκεται στο πλευρό τους. Μισεί ακόμη περισσότερο την αριστοκρατική τάξη. Αλλά όταν η αριστοκρατία ανατρέπεται ριζικά, δείτε γι' αυτό τα σχετικά με τη Γαλλική Επανάσταση κεφάλαια στο Ιστορία Δύο Πόλεων, οι συμπαθίες του μεταστρέφονται. Όποτε απομακρύνεται από αυτή τη συγκινησιακή στάση, ξεστρατίζει και χάνεται. Ένα πολύ γνωστό παράδειγμα βρίσκεται στο τέλο του Ντέιβιντ που Όποιο το διαβάζει, νιώθει πω κάτι πάει στραβά. Αυτό που πάει στραβά, είναι πως τα τελευταία κεφάλαια διέπονται αμυδρά αλλά αισθητα, από τη λατρεία της επιτυχίας. Αντί για το κατά σε έχουμε μπροστά μας το κατασμαίλ σε Ο συγγραφέας ξεφορτώνεται όπως όπως τους γοητευτικούς αποτυχημένους του, όχι πάει στη φυλακή, ο Μικόμπερ κάνει περιουσία, δύο συμβάντα καταφόρος απίθανα, και η Ντόρα ακόμα αφανίζεται για να αφήσει το δρόμο ελεύθερο στην αγνή. Αν θέλει κανείς, μπορεί να δει στην Τώρα τη γυναίκα του Ντίκενς και στην Αγνή την κουνιάδα του. Αλλά το βασικό ζήτημα είναι ότι ο Ντίκενς έγινε αξιοσέβαστος και άσκησε έτσι βία πάνω στην ίδια του τη φύση. Γι' αυτό ίσως η Αγνή είναι η πιο αντιπαθητική ηρωίδα του, ένας πραγματικός δαίμονας του βικτωριανού μυθιστορήματος, εξίσου σχεδόν μοχθηρή, με τη Λάουρα του Θάκερ Κανένα Κανένας άνθρωπο. Δεν μπορεί να διαβάσει τον Ντίκεν Χωρίς να αντιληφθεί τα όρια του Ωστόσο παραμένει η ατόφια γενεοδορία του πνεύματός του Που λειτουργεί πάντα σαν άγκυρα Και τον κρατάει σχεδόν πάντοτε εκεί που ανήκει Αυτό είναι πιθανώς το βασικό μυστικό της δημοτικότητάς του Ένας ευδιάθετος αντινομισμός Ντικενσιανούμαλων τύπου Αποτελεί ένα από τα τυπικά χαρακτηριστικά Της δυτικής λαϊκής κουλτούρας το βλέπει κανεί στι λαϊκές ιστορίε και στα κομικά τραγούδια. Σε φανταστικέ φιγούρες όπω ο Μίκι Μάους στην ιστορία του εργατικού σοσιαλισμού. Στι λαϊκές διαμαρτυρίε, πάντα άκαρπε αλλά όχι πάντα κάλπικε εναντίον του υπεριαλισμού. Στην τάση του δικαστηρίου να επιδικάζει υπέρογγη αποζημίωση στην περίπτωση που το αυτοκίνητο ενό πλούσιου πατήσει ένα φτωχό. Είναι η αίσθηση ότι βρίσκεται κανεί πάντοτε στο πλευρό του αδυνάτου εναντίον του δυνατού. Κατά μία έννοια, πρόκειται για μία αίσθηση εκπρόθεσμη κατά 50 χρόνια. Ο μέσος άνθρωπος εξακολουθεί να ζει στον πνευματικό κόσμο του Ντίκεν, αλλά σχεδόν κάθε σύγχρονος διανοούμενος έχει μεταπηδήσει σε κάποια μορφή ολοκληρωτισμού. Όλα σχεδόν όσα υποστήριξε ο Ντίκεν μπορούν να διαγραφούν ως αστική ηθική, αλλά από ηθική σκοπιά κανείς δεν θα μπορούσε να είναι πιο αστός από τον Άγγλιο εργάτη. Οι καθημερινοί άνθρωποι στις δυτικέ χώρες δεν έχουν μπει ποτέ πνευματικά στον κόσμο του ρεαλισμού και της πολιτικής της ισχύω. Αυτό ίσως το είχαν κάνει πολύ παλαιότερα, οπότε ο Ντίκενς θα έμοιαζε τόσο παροχημένος όσο και τα υπήλα, τα αυτοκίνητα. Αλλά στη δική του εποχή, καθώς και στη δική μας, έγινε δημοφιλής, κυρίως επειδή στάθηκε ικανός να εκφράσει σε κομική, απλουστευμένη και γι' αυτό αξιομνημόνευτη μορφή, τη φυσική εντυμότητα του κοινού ανθρώπου. Και είναι σημαντικό πως από αυτή την άποψη άνθρωποι πολύ διαφορετικού τύπου μπορούν να περιγραφούν ως κοινοί. Σε μια χώρα σαν την Αγγλία, παρά την ταξική της διάρθρωση, υπάρχει μια ορισμένη πολιτισμική ενότητα. Σε ολόκληρη την χριστιανική περίοδο και ιδιαίτερα από τη Γαλλική Επανάσταση, η ιδέα της ελευθερίας και της ισότητας στίχιωνε τον δυτικό κόσμο. Ήταν μόνο μια ιδέα αλλά διαπερνούσε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Φρικαλαίες αδικίες, ομότητε, ψευτιές, αλαζονία υπήρχαν παντού. Ωστόσο, δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που μπορούσαν να αντικρίζουν αυτά τα φαινόμενα με την ίδια διαφορία που θα τα αντίκριζε, ας πούμε, ένας Ρωμαίος δουλοκτήτης. Ακόμη και ο εκατομμυριούχος υποφέρει από κάποιο αόριστο αίσθημα ενοχή σαν τον σκύλο που τρώει ένα κλεμμένο κομμάτι κρέα. Όλοι σχεδόν οι άνθρωποι, όποια και αν είναι η πρακτική τους συμπεριφορά, ανταποκρίνονται συγκινησιακά στην ιδέα της ανθρώπινης αδελφοσύνης. Ο Ντίκεν εξέφρασε έναν κώδικα, τον οποίον πίστευαν και εξακολουθούν να πιστεύουν γενικά, ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι τον παραβιάζουν. Διαφορετικά, είναι δύσκολο να εξηγηθεί πώς γίνεται ένα συγγραφέας που διαβάζεται από ανθρώπους τη εργατική τάξη κάτι που δεν συμβαίνει με κανέναν άλλο μυθιστοριογράφο του αναστηματό. του, να βρίσκεται θαμμένος στο αβαείο του Westminster. Όταν διαβάζει κανείς κάποιο δυνατό κείμενο, έχει την εντύπωση πως βλέπει ένα πρόσωπο να διαγράφεται κάπου πίσω από τη σελίδα. Δεν είναι απαραίτητο το πραγματικό πρόσωπο του συγγραφέα. Έχω πολύ έντονη αυτή την εντύπωση όταν διαβάζω Swift, DeFoe, Filldin, Σταντάλ, Thackeray, Flaubert, μόλον ότι σε πολλέ περιπτώσει δεν είμαι σε θέση να ξέρω και ούτε θέλω να ξέρω πώ είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό που βλέπει κανεί είναι το πρόσωπο που θα όφιλε να έχει ο συγγραφέα. Λοιπόν, στην περίπτωση του Dickens βλέπω ένα πρόσωπο που δεν είναι απολύτω το πρόσωπο των φωτογραφιών του Dickens αν και του μοιάζει. Είναι το πρόσωπο ενός ανθρώπου γύρω στα σαράντα, με μια μικρή γενιάδα και έντονα χρώματα. Γελάει και έχει κάποιον τόνο οργή στο γέλιο του, αλλά κανένα θρίαμβο, καμία κακεντρέχεια. Είναι το πρόσωπο ενός ανθρώπου που αγωνίζεται διαρκώς ενάντια σε κάτι, αλλά που αγωνίζεται ανοιχτά και δίχως φόβο. Το πρόσωπο ενό ανθρώπου γενναιόψυχα οργισμένο, με άλλα λόγια, το πρόσωπο ενός φιλελεύθερου του 19ου αιώνα, ενός ελεύθερου πνεύματος, το πρόσωπο ενός τύπου ανθρώπου που μισήθηκε εξίσου από όλες τις δύσοσμες μικρές Ορθοδοξίες που ανταγωνίζονται σήμερα μεταξύ τους, ποια θα κερδίσει την ψυχή μας. Στοιχεία για την αγορά χαλκού